Καλό μεσημέρι. Μουσική. Ακούτε Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Μουσική. Ελληνοφρένια Καθημερινά. Μία με δύο. Στα παραπολιτικά, 90,1. Ελληνοφρένεια. Για να ακούτε καθημερινά όλες τις μακακίες που λέω. Δεν σε ρεμό κουνούμαλα. Καλημέρα. Με Καλώς, καλό μεσημέρι για την ακρίβεια, γιατί μετά τι 12 δεν λέμε καλημέρα. Καλησπέρα. Άντε, να πούμε καλησπέρα. Ναι. Να είναι όλα καλά, καλώ σα βρήκαμε. Γεια και χαρά σα. Βρε πατριώτε και εμά οι παππούδε μα ήταν εδώ. Οι αγρότε, γεια σα. <laughs> <laughs> <laughs> Φύγανε. <laughs> Επειδή είναι οι το κάτω, ήταν νωρίτερα, ε, τώρα α, είναι φοιτητέ πάλι. Χθε ήταν οι αγρότε. Τι μέλισσε να αφήνανε. Ναι, ελεύθερε εκεί. Καπνίσανε μόνο. Κυνηγούν οι μέλισσε και εσύ που δεν με θέλησε. Θα πούμε και άλλα τραγούδια. Πώς oh, ξεκίνησε όμως λίγο musical phase γιατί όχι Why ωραία what? θα θα πούμε galactic τραγούδι αυτό ωραία τργάν ωραία αλφον ο βορίδης Ανακοίνωση σήμερα το πρωί. είπαμε να μην πούμε βρωμό. Όταν Γαλλικά, Ναι, Καντήλια. Καντήλια. Τα γαλλικά. Τα αρχίζουμε από τώρα. Διότι ο Βορύδη το πρωί που μιλούσε σε κανάλι στο Sky, μίλησε για τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά. Ποια θα έρθουν, ποια δεν θα έρθουν, και επειδή είναι φοιτητέ για άλλη μια πέμπτη στου δρόμου. Και γενικώ το θέμα συζητιέται και παίζει πολύ ψηλά και δικαίω. Να ακούσουμε ποιο πανεπιστήμιο θα έρθει στην Ελλάδα. Εκείνο που μα ενδιαφέρει εδώ είναι μάλιστα για να ξέρουμε διότι. Εκείνο το οποίο θα δημιουργηθεί Είναι παραρτήματα Αλλοδαπών πανεπιστημίων ναι. Νομίμως λειτουργούντων Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναι. Αυτά έρχονται εδώ Σε αυτά λέει ο Ανδρουλάκης όχι Αυτό είναι ο νόμος Γιατί δεν είναι το Χάρβαρτ και το Γέιλ φαντάζομαι Όπως μας, έλεγα, όπως μας έλεγαν κάποια την κυβέρνηση Η απάντηση είναι αυτή που σας είπα Όπως σας τη λέω ναι. Μπορεί να είναι η Σορβόνη no! Όπω σα τη λέω, ναι. μπορεί να είναι η Σορβόνη. Mm -hmm. Μπορεί να είναι η Σορβόνη. Μπορεί, ακούστηκε. Μπορεί. Μακάρι μπορεί. να είναι η Σορβόνη. <laughs> μπορεί. μπορεί και όχι. Όταν έρθει η Σορβόνι, στα εγγένεια θα πάει ο Ευαγγελόπουλο να πει το τραγούδι. Τον Ριαντεριά. Ή και εσύ μπορεί. Δεν ξέρω. Και λες... Δεν κατάλαβα. Δεν το γιατί ο Αντρέα Ευαγγελόπουλο. Δεν κατάλαβα. Θα γίνει διαμάχη όπως Μίστερ Μπούρτια με Αντρέα Ευαγγελόπουλο. Σε έχω ικανό. Εγώ θα κάνω το Μίστερ Μπούρτια. Με ό,τι θες να μου φωνά. Κυρία Τζούλια. <laughs> αυτό. Σε έχω ικανό να τα βάζει με όλου αυτού. Όχι το ράμα να κι άλλο. Αν μεγαλώσει. Θέλει λίγο. Ε, μετά τα 60 και τα Για να έχει και νόημα να, να λέει έξει... γραφικό σωστό. Και το βάρο να έχει. Την εμπειρία τη ζωή πάνω. Και τώρα στην νιώτη μου την πρώτη. Όχι, τώρα είσαι παιδί, δεν μπορεί να πάνε τσακώνεσαι τώρα. Ήμουν εσύ. παιδί στα 19 δεκα... χρόνια <laughs> <laughs> <laughs> που ας λέει ας πούμε, ένα άλλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν περιμένουν να έρθει η Σορβόνη. Η Σορβόνη θα έρθει όπω είναι το Χάρβαρντ που είναι ο Μπακογιάννη απόφυτο του Χάρβαρντ. Αλλά. πώ είναι τη θυγατρική του Χάρβαρντ. του για του φτωχού που λέμε. Αυτό που έχει πάει ο και ανήρθησε και μια φωτογραφία ο ίδιο είναι κάτι σεμινάρια που γίνονται στα πλαίσια τα πανεπιστήμια, καλούν και κάποιου. Ο καθηγητή Μπαγκογιάννη εννοεί. Ναι, ναι, ναι. Ο καθηγητής, μην μπερδεύουμε. Ο καθηγητή. Ο καθηγητή. Και ανεβάζει μια φωτογραφία που είναι σε ένα τραπέζι μεγάλο σε μια του εκεί του Χάρβαρντ, από πίσω το γράφει για να μην έχουμε παρεξηγήσει. Mm -hmm. Και λέει, εγώ εδώ με του φοιτητέ μου, mm -hmm. ποιο, δηλαδή έπεσε το Χάρβαρντ χίλια. Στα μάτια μου πιο κάτω, χίλια καλό πάτια. Καλά, <laughs> καλά, Καθηγητής... δεν το μικρό Χάρβαρντ αυτό που Δεν έχει σημασία. Ναι, είναι το μικρό Χάρβαρντ. λέμε ο μικρό τελικό. Αυτό δεν είναι το Χάρβαρντ <laughs> το, το καλό. Ήταν το άλλο, από τα πανέργια Και το, στο μικρό που πήγε ο Μπακογιάννη. Ο Μπακογιάννη. πρόκοπος που ήταν και <laughs> η γιαγιά του που είχε πει. <laughs> Εγώ να Αυτό δεν κάνει το παιδί. Για το μικρό ήταν που τον τον εδώ. και πόσο άξιος είναι. Καλά έχουν και οι Τι εννοείς, έχουν κινητά. Τι εννοείς. Εννοείς, έχουν να σκοτώσουν την ώρα του. <laughs> <laughs> ναι, αλλά αυτοί που πήγαν και... ε, τους βρέθηκε. Τώρα να έρθει, Γίνονται σεμινάρια και σεμινάρια σίγα Πλήρωσαν το ρόλο αυτοί και να ακούσουν τον Παπαγάνδα. και να πληρώσεις. Δεν, το ξέρω, δεν ξέρω. Και, και Θα δεχόταν ο να πάει πληρωμένο να κάνει κάτι τέτοιο. <laughs> ναι, <laughs> η Συγγνώμη, με άλλη υπογένεια. <laughs> Συγγνώμη, δεν θέλουμε να δικήσουμε. Ναι, ναι, ναι είναι η παλίου Με να δεν με νοιάζει αν, αν πληρώθηκε ο Μπακογιάννης, αν πλήρωσαν οι φοιτητές. Αυτό είναι το θέμα. Α, ναι. Πα περιπτώσει να έρθουν τα μη κρατικά όπω τα λένε, ιδιωτικότητα τα πανεπιστήμια να είναι εδώ μπακογένει. Πάντω και εμά όταν έρχονται ξένοι θίασοι, πληρώνουμε για να του δούμε εδώ πέρα. Έρχονται στον μπάντι του, τόσα music. Δεν πλήρωνε. Και το μετράνο, το τσίρκο το μετράνο, έχετε, πληρώνεις. που κάνει γύρω στι γειτονιέ. Για να μην έχει ζωάκια Δεν έχει σημασία, πληρώνει πάντω για να το λε. Ναι, βλέπει τον ακροβάτη. Μακάρι λοιπόν να έρθουν εδώ τα ξένα πανεπιστήμια, οι Σορβόνοι. Εδώ, εδώ, μα ανοιχτέ αγκάλε είμαστε να έρθουν να φοιτήσουμε. Mm. Όλοι. Και να ακούσουμε του καθηγητέ να. Να πάει το φοιτήσιμο σύννεφο. Ωραία, λοιπόν. Τα είπαμε με την παιδεία. Είναι <Κι> φοιτητέ καλέ. Και ναι. Τι, το σύγραμος. κλείσαμε. Ε, και άλλο. Αυτό ήταν με παιδεία. Ναι, αυτό ήταν. Σορβόνι, Σούχα. Καλό, Γιάννη, Σορβόνι. Αυτό δεν. Για, για μια εκπομπή μια ώρας γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Τι έχει και δύσκολο <Σ2> όνομα, Πιερακάκη. Ούτε σύνθεμα <Σ2> δεν μπορεί να κάνει καλό. Γιατί. Θε να κάτσει, να διαδηλώσει έξω. Δεν πάει τώρα. Με το κεραμαίο είχε και άλλη έμπνευση. Και τι βάζει με το κεραμαίο. Πέος. Τι εννοείται, Έβαζα. <laughs> Ό,τι θέλω, Έβαζα. Ξέρω εγώ. Πρόκειται <laughs> να Οκ, <ένας. Okay>, συγγνώμη. <laughs> ναι. ναι, με το Πιερακάκι θα βρεθεί τι, κάτι <laughs> ναι, πολύ, πολύ σύνθετο. Ε, μου διάφορα, αλλά δεν είναι ανακοινώσιμο. Ναι, ναι, θα βρούνα, άμα Και με κάναμε Γεράσιμε, κάτσε καλά, γεράσιμε. Θέλω να τώρα. Με τον Πιερακάκι δεν σου βγαίνει. Τις βγαίνει αυτές αυτές, λίπα, σόκος, βέβαια, αλλά πάνω, δεν σου βγαίνει το ίδιο. Γιατί Τότε Αναδείχθηκε ήταν, κάπου, εκεί. κάπου εκεί. Κάπου εκεί ήταν. Με καλά είψε και ένα περίπτερο. <laughs> ναι. Είπε Πασόκο Πιαρακάκη και φέρνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πασόκο ο Χρυσοχοίδη κάνει όλα αυτά που κάνει στην αστυνομία όποτε αναλαμβάνει. Πασόκο ο Φλωρίδη. Αυτό είναι που θα πιάσουν, θα γίνει τίποτα και στο Χρυσοχοίδη. Θα τον πει κανεί ακροδεξιό και θα πει: Εγώ προέρχομαι από το χώρο του Πασόκου. Καλά. <laughs> πού, ή ο, ο Φλωρίδη. Αντίστοιχα τώρα μια και ήρθαμε στον ποινικό και κώδικα. Και φέρνει ένα μεσαιωνικό ποινικό κώδικα. Η αστυνομικοί όταν κάνουν κάτι δεν θα χρειάζεται να καταθέσουν. Ενώ μέχρι. Όχι ότι καταθέτανε. Εξαρίς. Και αυτό που καταθέτανε έτσι κι αλλιώ θυμμένο ήταν και φτιαγμένο. Άρα Ως... ναι, υπάρχει πρόταση για να πάμε μπροστά. Πάμε πίσω για να πάρουμε δυνάμει να αντιλήσουμε από το φύση. Αυτό κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Oh, okay. Τι κακό είχε ο Μεσαίωνα. Όχι, τίποτα. Ε? Ε? ε. Δεν το θεωρώ κακό. Μεσαίωνα είναι κάστρο. Ωραία. Πολύ. Αισθητική. Δε τώρα, με τις Αγνά τι πολυκατοικίε. Τι προτιμά αυτό το καραμαλί με τι πράσινε θέσει. Το κάστρο. Μια, ένα λίγο μάγισσα, λίγο ναι, ναι, ναι, να το σπάσουμε ναι. λίγο προ τα έξω. Αγνά το νόημα. Αγνή, γη, αγνή γη. γεωργία, ούτε ναι, φάρμακα, ναι, ούτε τίποτα. Η τέχνη. Τι έχει να πει. Τέχνη δεν είχε. Από εκεί και πέρα. Με, ναι, μετά, μετά. Τέχνη, ναι, ναι, μετά. Όχι τέχνη. Θέλω ναι. να πω ένα εφαλτήριο για το μετά που έρχεται το ωραίο. Γιατί τα βλέπουμε όλα στραβαντέκι καλά με το φλωρίδι, ότι Ναι Και το χρυσοχοίδι, ότι τι και το πυρακάκι ότι τι. Μην το πάμε στα τραγούδια. Θυμόμαστε, πόσο έχουμε σήμερα, έχουμε 22, σε 6 μέρε είναι η επέτειος του εγκλήματος των Τεμπών, ένα χρόνο συμπληρώνεται. Χτες το βράδυ, ε, ένα τρένο ναι. στην Αλεξάνδρεια Μαθία, πέρασε εκεί από τις γραμμές, δεν είχαν πέσει οι μπάρες. Τάξη, τι είναι οι μπάρες. Τι είναι οι μπάρες. Είναι εκτιμημένη η έννοια. <laughs> Σωστό κι αυτό, ναι. Ενώ στο άλλο που είχαν πέσει οι μπάρες, Ναι, οκ. Okay. Αλλά υποτίθεται έχουμε βάλει λίγο μυαλό, μηχανισμό, τα συστήματα. Τυχαία. Περιμένουμε ένα χρόνο να συζητάμε, ο άλλο κλείνει την επιτροπή. Το διασκεδάζει και κάνει ό,τι γουστάρει το ε, παρεάκι τη Νέα Δημοκρατία εκεί πέρα. Και, θα, και οι ευθύνε πάνε πάλι στου υπαλλήλου. Και θα ζητήσουμε να κλείνουν οι μπαρέ και βάλαμε μυαλό. Μπράβο, πέρασε ένα τρένο ναι. με ανοιχτέ μπαρέ. Κάτι έγινε εκεί στο σύστημα. Τυχαία. τυχαία δεν πέταγε κάποιο πετάκι, κάποιο αυτοκίνητο, οτιδήποτε. Όλο αυτό θα το ακούσουμε πώ το παρουσίασε το Μέγκα. Στα, σταμάτα ρε, σταμάτα. Δευτερόλεπτα πριν περάσει το τρένο. Τα αυτοκίνητα που περιμένουν στην αυτόματη διάβαση χωρίς φύλακα στην Αλεξάνδρεια Αιμαθίας φρενάρουν. Κάνε λίγο πίσω, κάνε, πίσω. κάνε λίγο πίσω. Φρεν, ναι, ναι, ναι. Η μπάρα δεν έχει κατέβει. Σταματούν γιατί βλέπουν και ακούν οδηγόν να φωνάζει ότι έρχεται αμαξοστοιχεία. Οι μπάρες ανοιχτέ, κανονικά και το τρένο κάνει διέλευση. Άλλη. Ο θάνατός μας, η ζωή Άλλη. τους. Αλεξάνδ Κορνάρη και περνά μπροστά από του οκαρισμένου οδηγού. Πήγε στο ουσιανα στο μέγκα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εφαρμόστηκε ο κανονισμό. Παρακολουθώντα το βίντεο διαπιστώθηκε από τον νοσέα κανονιστική παρατυπία σχετικά με το συντονισμό λειτουργία του ενλόγω αυτόματου συστήματο εισόδη διάβαση και τη αμαξοστυχία. Δηλαδή ενώ το σύστημα ήταν ενεργοποιημένο, η καθυστέρηση προσέγιση τη αμαξοσυχία στην ισόπεδη διάβαση είχε υπερβεί τα 3.5 λεπτά, χρόνο που έχει προβλεφθεί κατά την κατασκευή του ενλόγω αυτόματου συστήματο. Η μηχανογία από την. πλευρά τους απαντούν πως δεν ενεργοποιήθηκαν τα εφεδρικά συστήματα για να κατέβουν οι μπάρες. Η εφεδρική μάρχη Που υπάρχει για αυτέ τι περιπτώσει δίπλα ακριβώ στη διάβαση, για κάποιο λόγο δεν ενεργοποιήθηκε. Και αυτό που βλέπουμε στο βίντεο είναι ότι έγινε ό,τι προβλέπει ο κανονισμό. Σε αυτέ οι περιπτώσει, δηλαδή, το τρένο θα πρέπει να περάσει με βήμα πεζού και με συνεχή φυρίγματα. Ελέγχει το δρόμο και, αν αυτό είναι ελεύθερο, σιγά-σιγά διέρχεται. Καθηγοί καταγγέλνουν πω αυτό το νέο, άκρο επικίνδυνο περιστατικό, συνέβη σε διάβαση, από όπου διέρχονται πολλοί οδηγοί και μαθητέ. Αυτά τα ωραία γίνανε βράδυ. Να. Στην Αλεξανδρική Μασία, στοιχεία Δεν είχαμε κάτι άλλο, γιατί εφόσον είναι ανοιχτές οι μπάρες, Και αν δεν άκουγε κάποιο, μπορούσε να περάει Ποδηλάτης, αυτοκίνητο, πεζός, οτιδήποτε Κρατά το μαθητές Και θυμάμαι την Κεραμέως, πλέον 8 χιλιόμετρα Τι είναι να περπατάνε Όχι Κεραμέως, ποιος το λέγει Η Μιχαηλίδου Μπράβο, ήταν η, η Υφυπουργό που μιλήσαμε. Ναι, πρότειμες. γιατί είχε επικαλεστεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία που θέλει υπερβάτημα για το συστήνισμα για να μην έχουμε χολυστερίνη. Και αυτή νά, τόσο καταλαβαίνει το πήγε στα παιδιά για να πηγαίνουν κάθε μέρα σχολείο. Τέλο έχουμε. Αυτή αποφασίζουν όλοι. Τώρα, αν περνάει και να περάσει και ένα τρένο από πάνω σου, άμα είναι εντό των 8 χιλιόμετρων, τέλο πάντων είναι στα πλαίσια τη φυσική κατάσταση που υπάρχουν και εργατικό ατύχημα. Εκεί αποκτά τελείω μαθητικό. Πιο φυσική δεν γίνεται. Επιτροπή... Μετά το τσιμέντο που πάνω. Ναι, ναι. Να καλύψει κάθε Η εξεταστική φύση. τώρα και πάμε. Η εξεταστική λοιπόν επιτροπή για το έγκλημα των Ντεμπόν. Έκλεισε προχθέ, την έκλεισε ο Μαρκόπουλο. Αφού βρέθηκε λύση. Ναι, τελείωσε. Τε, τελείωσε. Ε, ε, χήθη, άπλετο φω. Τίπο, τέλο. Γιατί ο, ο Μητσοτάκη έλεγε θα πάρει ένα προβολέα και θα ρίξει φω. Χήθηκε το φω. Μάθαμε τι γίνεται, καταλάβαμε τι έχει γίνει. Και τελευταία ερώτηση πριν κλείσει, πριν ο Μαρκόπουλος πει τελειώνουμε. Ε, έγινε από τον κυβερνητικό βουλευτή, τον Ιάσουνα Φωτίλα. Ποια ήταν λοιπόν η τελευταία ερώτηση που έγινε σε αυτήν την θλιβερή επιτροπή. Τα τελευταία ερώτηση από τον ναι. κύριο Φωτίλα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Καταρχά, να πούμε για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια ότι από καταθέσει μαρτύρων η τσιμεντοποίηση ενό μέρου του χώρου και η, μετα... η μετακίνηση των βαγονιών έγιναν μία εβδομάδα τουλάχιστον μετά το ατύχημα. Μπορούσε μία εβδομάδα μετά το ατύχημα να μιλάμε ακόμα για πιθανόν επιζώντε. Όχι Άκου τι ερώτηση έκανε ο Φωτήλας Ωραία Δηλαδή ότι γιατί μας κατηγορείτε ότι μπαζώσαμε την περιοχή Υπήρχε πιθανότητα να υπάρχει νεκρός μια εβδομάδα μετά ζωντανός, είναι, ζωντανός Ναι ζωντανός ναι ναι, ναι ναι ναι Η απάντηση προφανώς είναι όχι ναι. Το είπε κάποιος εκεί ε, Το ρωτάς αυτό Τον κατηγορεί κατηγορείκανε στην κυβέρνηση έτσι όπως λειτουργήσε Ότι μπαζούσε ζωντανούς Όχι Όχι. Ότι μπάζωσε όμω στοιχεία τις έρευνας Ναι, την κατηγορεί Η ερώτηση όμως πήγε αλλού ναι. Για να μην πάει στην ουσία Προφανώς, ναι. άκου πως Τι έχουν στο μυαλό τους και τι μεθοδεύουν Λες και δεν παρακολουθούμε όλοι μας. Δεν κατάλαβαμε τώρα τι θέλει να κάνει ο Φωτήλας. Το απλό που κάνει ένα παιδί εκτε Δημοτικού. Είναι Δο, κλασική, η κλασική τακτική η άδωνη, α πούμε. Ναι, αλλά τους βλέπουμε. Πάει σε ένα άλλο τους θέμα, λέει. Δεν Τους βλέπουμε. Εντάξει, προφανώ όταν έχει πρόεδρο τον Μαρκόπουλο σε μια τέτοια επιτροπή, ναι. οι προσδοκίε δεν μπορεί να είναι υψηλέ. Στεναχωριέται αυτό που έχει τι προσδοκίε. Τέλο. Του παρακολουθούμε. Και εδώ δεν είναι μια εξεταστική συνηθισμένη. Έχει πίσω συγγενείς που παρακολουθούν και βλέπουν όλοι αυτοί. Έχει νεκρού. Είχε παιδιά. Είχε λαμμογές όλων αυτών που γι' αυτό οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Καλά δεν έχω την αίσθηση ότι συγκινούνται ή ότι το προφανώ. Εν τω μεταξύ ρωτάει αν, είχαμε, αν θα μπορούσε να σωθεί κάποιο. Καλύφθηκαν όλα τα στοιχεία. Αλλά έξι μήνες μετά που έγινε μια έρευνα εκεί βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη. Και κάποιοι τα πήραν, ξανανοίξαν τον τάφο και τα βάλανε. Να. Άρα μια βδομάδα μετά... Προφανώ και προφανώς θα υπήρχαν. Επίση, υπάρχει και μια αγνοούμενη, μια κοπέλα αγνώμενη. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ναι. και στα μπαζώματα και σε όλα αυτά. Ναι, δεν έχει, έχει βρεθεί σωρό. Είναι μια αγνώμενη και είναι νεκροί. Τι ρωτάει, τι συζητάμε και τι, ειδικά για αυτό το, το θέμα του μπαζώματο που είναι η τεράστια, η μεγαλύτερη απόδειξη ότι. Γίνεται συγκάλυψη. Δεν θε άλλη απόδειξη Όχι, δεν είναι που υπάρχουν είναι άλλα δέσμευση. Υπάρχει συγκάλυψη στοιχεία. στην κυριολεξία. Δεν χρειάζεται να στο πει αλλιώ. Μπάζομαι από πάνω. Μπάζομαι είναι και όλη αυτή η εξεταστική. Μπάζομαι και, και τσιμένουμε αμέσω, να μην μείνει κανένα ίχνο. Μια βδομάδα μετά. Και βγαίνει ο Φωτήλα και ρωτάει αυτό το πράγμα. Αν α, ότι και καλά να εξασφαλίσουμε την απάντηση να γραφτεί στα πρακτικά, ότι δεν θάψαμε ζωντανό. Εντάξει. Μπράβο. ήσυχο okay. ο Φωτήλα πήγε μετά στην οικογένειά του, πήγε στο σπίτι. αυτό. Μπορεί να λέμε και τα παιδιά, να για τον άνθρωπο. Έτσι. Μίλησε τα παιδιά του το βράδυ και κοιμήθηκε η Αυτό, αυτό ακριβώ. Αυτά λοιπόν με την επιτροπή τη συγκεκριμένη. Έτσι και αλλιώ τελείωσε τι εργασίε. Απομένουν μόνο τα πορίσματα στι 11 Μαρτίου των κομμάτων. Βγήκε η να πει ότι να δουλεύουμε και τα θετικά δεν παζώσαμε ζωντανού. Όχι ακόμα. Είναι, Μέχρι, δηλου, είναι δηλωσιάδωνη αυτή. Ναι, ναι. Είναι. Είναι. Θα, θα μπορούσε θα να είναι. Θα ακούσει τώρα δηλώσει άδωνη να σήμερα το πρωί στον Αρτένα για τι προσλήψει που πρέπει να γίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Πάντω, με αυτά τα στοιχεία, κύριε Υπουργέ, δεν είναι παράλογο το ερώτημα γιατί δεν ενισχύουμε το προσωπικό στα πρωινά χειρουργεία αντί να πληρώνουμε στο δημόσιο σύστημα υγεία για τα απογευματινά. Έτσι δεν είναι. Ποιο είπε ότι δεν ενισχύουμε. Μα είδα την κάρτα σα πούμε, είναι και πολύ ζωστή ότι έχετε βάλει 6.500 προσλήψει εντό του 2013. Δεν αρκούν, λένε όμω οι νοσοκομιακοί γιατροί, γι' αυτό είναι στου δρόμου σήμερα. Μα δεν έρχονται. Το πρόβλημά μα δεν είναι, είναι αν 25.000 να βγάλουν, θα δούνε. Δεν πάνε οι γιατροί. Yeah. Δεν θέλουν yeah. να πάνε οι γιατροί. Yeah. Καλά, δεν είναι και χάριστοι γιατροί. Δηλαδή, δεν πα σε μια δουλειά που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, που είναι μια πολύ υπεύθυνη δουλειά, που έχει εφημερίε, που δεν τι πληρώνουν, που παίρνει 1.000, 1.200, 8.000 πρωτοπιστό, 1.000, 1.200 ευρώ. Και δουλεύει 10 ώρα, 12 ώρα, λυποθυμά. Παθαίνει εγκεφαλικά όπω οι άλλοι Ή, πάνω στη Θεσσαλονίκη ε, και έχει όλο αυτό το περιβάλλον. Του συγγενεί σε ένα κτίριο χωρί υποδομέ, χωρί καροτσάκια, χωρί φορεία. Και δεν πα να δουλέψεις. Δεν να αχάρισαι, καταθαλώ, μπορεί εγώ, να δουλέψει. Δεν γιατί. Είναι καλά, είναι τώρα και αυτοί που προφανώ δεν θέλουν να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Υπάρχουν συνεπώ εμπόδια. Αυτό νομίζω. Εντάξει, αυτά τα ξέρω. αυτές οι τώρα. Νομίζω είναι αυτό, αλλά να αναγνωρίσουμε. Ε, ότι είναι αχάριστη ο κόσμος, ο κόσμος για σίγουρα, ο, ο κόσμος, σίγουρα. Ναι, ο ναι, κόσμος ναι. γιατί κρινιάζει Μελισσοκόμοι σήμερα, αγρότες, φοιτητές τώρα, αγρότες χθες, είναι όλοι αυτοί αχάριστοι Δεν καταλαβαίνω ότι ο οικονομιστ μας έβγαλε πρώτου. παίρνουν πια άλλη χώρα έβγαλε πρώτοι ο οικονομιστ Να μου πεις τώρα, ε, θυμάσαι άλλη χώρα που έχει βγάλει πρώτη ο οικονομιστ Στην 20η έβγαλε. Όχι πρώτοι είμαστε, το 2023. Μπορούσε να είναι αυτοκίνητο τη χρονιά. Άμα ήταν πρώτοι. Είναι χώρα τη χρονιά. Το Ιάρη δηλαδή είμαστε εμεί. Ναι, ναι, ναι. Καλά, σε κατά μάξι. Εννοείται. Θέλω να πω. Ναι, είμαστε πρώτοι, αλλά ο οικόνομιστο λέει. Οκ, και. Ναι, εντάξει, και. Αυτόν έχουμε. Αυτό μα έβγαλε πρώτο. Διαλέξει, εμεί να έχουμε αυτόν που θα μα βγάλει πρώτο. Αν μα έβγαλε το playboy, θα λέγαμε το playboy. Το οικόνομιστο. Αν με βγάλει ο κοκκλώνη, Ε, βέβαια. Επειδή είναι ο κοκλώνη. Να τι είναι αυτό, χαράκι από που έρθει. Ah, Α, τιμή και από όπου έρθει, τι είναι αυτό. Οχ, oh, καλά, έχουν πέσει τα κριτήρια. <laughs> <laughs> ε, καλά, εννοείται. Pop, pop. Συνεχίζει λοιπόν ο Άδωνη και μιλάει για τι προσλήψει αυτέ. Κρόσω μόνο για να τα συγκεντρώσω. Κύριο Πρόεδρο, μα είπε, Θέλουμε υψηλότερου μισθού στο ΕΣΥ. Πόσο υψηλότερου, κύριε Πρόεδρε, Διπλάσιο. Διπλάσιο. Πολύ ωραία. Σήμερα ξοδεύει λοιπόν το κράτο με το ΕΣΥ 3 δισεκατομμύρια. Να πάμε στα 6 δισεκατομμύρια. Θέλουμε άλλα τρία. Και να μονιμοποιήσουμε του σοχ. Αυτού που έχουν συμβάσει ορισμένου χρόνου, αλλά και του επικουρικού, να προσθέσουμε άλλε 10.000 οπικών να ανακλείψει άλλο ένα δισεκατομμύριο. Άρα ο κύριος Πρόεδρο μα είπε, σε εσά είπε δηλαδή, Όπω να, να βάλουμε δύο έμφια ακόμα. Ο έμφια δίνει 2,6 δισεκατομμύρια, <συγνήρια>, θέλουμε τέσσερα ακόμα. Κάνει Πρόεδρο, το στοκυλεύω. Θέλει λοιπόν ο κύριο Πρόεδρο, αντί να πληρώνετε τον που να πληρώνετε τον κάνουμε. Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική για την υγεία. Καλά, υπάρχει και άλλη λύση. Αν βάλουμε δύο και λιγότερα. Δύο διευκρίνεις τα λιγότερα. Θέλω να πω δεν είναι και καλά δύο ένφια. Όχι. Εσύ θες υγεία, εσύ θα το πληρώσεις. Και θα σου κόψω Ο Ένφυ έχει άλλο. σχέση με την υγεία. Ε, βέβαια, έτσι. Το, το, το oh. έκανε την ισοδυναμία εδώ ο Υπουργό. Εγώ είπα κάτι που έχει πιο μεγάλη σχέση με την υγεία. Oh. Το, έπνο, το ένφια, Γιατί ah. είσαι μέσα στο σπίτι, όταν έχει πονοκέφαλο, μέσα στο σπίτι είσαι. Όταν είσαι άρρωστος, μέσα στο σπίτι κλίνεσαι. Άρα έχει. Oh, στον δρόμο. Περπατάω και εγώ πονοκέφαλο και στο σπίτι. Ε, είναι... Ωραίες εποχές, εποχές COVID, λίγοι. Ω χρειαζόμαστε. Πραγματικά, τι έχει, πέσει εδώ, εδώ και στην εβδομάδα. Απόδειξη ότι η μισή από το παρελθόν. Αλλά λείπουν... το, πάει Όχι, το Είναι, στε... είναι, είναι στενό ο διάδρομο. Είναι ένα διάδρομο που είναι σαν μετρό. Οπότε, Ωραία, εγκαστικά... <laughs> Ήταν στενό <ο> <laughs> <laughs> στα παραπολιτικά. <laughs> ναι, στα παραπολιτικά. Οπότε εδώ ο Άδωνη το συνδέει, ακού λογική, ακού υπουργό. Για ένα θέμα πολύ σημαντικό, πώ είναι η προσλήψη στην υγεία. Αυτό περιμένει. Ναι. <laughs> και βγαίνει και σου λέει, θα βάλουμε παραπάνω διπλό έμφαγη για να προσλάβουμε. Το λογικό άλμα με τον Άδωνη είναι συνυφασμένο. Πώ δεν είπε ότι θα πρέπει να μειώσουμε τι συντάξει των συνταξιούχων, α Τώρα έχει αλλάξει. Σε ναι, άλλη λοιπόν. φάση. Και αλλά αποφασίζεται ή πάρουμε... συντάξει ή τέτοιο. Γιατί και να εδώ έρχεται με λεωφορεία, λέει ο ΜΕΘ. Ναι, γιατί τα λεωφορεία θα μα μείνουν, η μέθα μα μείνουν και γιατί δεν καταλήγουμε κατευθείαν σε αυτό που, που λέω εγώ στην παράσταση: F-35 ή η δημόσια υγεία. Τι είναι, είναι απλά τα πράγματα. F-35. Να νιώσου και εθνικά υπερήφανο. Μένα σου που είσαι στην ε... Αστυπάλε και αρρωσταίνει. Πιο ελικόπτερο, έρχεται το F-35, σε παίρνει... Σε πάει, πα αδιάβαστο. Κατευθείαν. Ναι. Δεν έχει καταλάβει πότε έχει στάσει. Κατευθείαν στην εντατική σε βάζει μέσα. Είσαι στην καλύτερη περίπτωση το F-35 από τον να να σε πάρει το Δημητρούλα. Τον ίσο μήκονο που έγινε το καλοκαίρι στη Ρόδο. Δεν υπάρχει το Δημητρούλα. Δεν δημιτρούλα. Δημιτρούλα. Ροδάνθη, το Ροδάνθη. Τρούλα, αυτά του αγούδι μου έχουν τελειώσει. Δε. Πάει. Έχουμε ταξιδέψει Κρίμα. Αυτά, Τα καλύτερα, αστενοφόρα θα δω. Πέντε μέρες νοσοκομία. να πα στη Ρόδο. <laughs> <πέτε> <laughs> κρουαζιέρα. <Ε. laughs> Με όλες τις συνθήκε βέβαια. Ωραίες εποχές Είχε πέσει η πόρτα μεσοπέλακα. <laughs> Σόπα. <laughs> Τι λες, το <laughs> Και την η πόρτα σε ένα πλοίο. Καλά, σιγά, ναι εντάξει. και εδώ Σιγά, χαρά στο πράγμα. Με την πόρτα άρα και πήγαινε, ναι. θα πάει κατά ρόδο κάποια Λάξη, στιγμή θα φτάσει και... χαρά στο πράγμα τώρα που είμαστε πολύ απαιτητικός λάος, εγώ αυτό έχω να πω σε Σε λίγο θα πρόβλημα το... τα αεροπλάνα να έχουν κεφτερά κάπου <σοίλιο> όπα, ν ν δηλαδή... κάποιοι ή να έχουν ρόδες να προσγειώνονται δεν μπορεί να φρενάρει στα, το, στα όσα στο έδαφος Στα όσα, ή να βάλει το πόδι, όπω βάζουμε τα πατίνια, όταν ήμασταν μικροί. Μπράβο, στην πίσω πιλότος... ρόδα να φερνάει. Κόντρα δεν έχει το F-35. Να κάνει να λίγο πίσω. Ναι. Δεν, τι ξέρω. Να κάνει και σούζα κολλιά και δεν έχει. Δεν βγαίνουν σήμερα. Ε... Δεν βγαίνουν τα αεροπλάνα όπω παλιά. Όχι, και οι ηλεκτρικέ συσκευέ τι παίρνει και σε πέντε χρόνια χαλάνε. Ενώ οι παλιέ κρατούσαν. Α, δεν έχει να βάλει το καλώδιο. Ποιο καλώδιο. <laughs> Α, δεν έχει προσέξει. <laughs> Ποιο... Α, τι ηλεκτρικέ συσκευέ δεν έχει που να βάλει το καλώδιο κάπου να το βλέψει, να το εκτοπεί. Ποιο είναι πιο καλό; Πες μ' ένα ποκιμοτήρη παιδί μου. Είς συważa ότι θα το βάλεις από κάτω κι καλά. Πότε έρχεται; Α, δεν χωράει. Ah, δεν δε χωράει από κάτω είναι... αυτό, είναι... αυτό είναι μια κοροϊδία, Αυτή έτσι; <laughs> Να πέσουν οι μάσκες επιτέλους. <laughs> και και κάπως έπρεπε να τα πει. <laughs> κάπως <laughs> έπρεπε να τα πੀω. <laughs> <Κάποιος laughs> <να τα> Πού <laughs> θα το βάλω εγώ το καλώδιο. Και κρέμονται και τα καλά. Θα το <laughs> πάω γύρο γύρο δεν τα το τηλέφωνο. είναι η ιδέα Τα δεν και φένοντε χαλάει. και μετά σε ρίχνω το τεμμό. Α πούμε, θα πάρω τον κάτζιδο του τεμού να βάλω το καλώδιο. Εκάπου όπα. Ναι, ναι, πραγματικά. Μα γι' αυτό δεν το κάνουν έτσι οι Κινέζοι Και μετά σου πουλάνε πάλι από το Κινέζικο. Ναι, ναι, ναι. Τον Σαν το να... αυτοκίνητο. Τα, τα, τα, τα Ό,τι βάλει παραπάνω θα το πληρώσει. Για το τα όσα λέει ο Άδωνη γενικώ και το πώ σκέφτεται, είναι αποκαλυπτικά αυτά που είπαν οι νοσοκομιακοί γιατροί σε μια συνέντευξη που δώσαν. Θα ακούσουμε την Αφροδίτη Ρέτζου, είναι πρόεδρο τη ΟΕΝΓ, Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδο, για μία συνάντηση που είχαν με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ρωτήσαμε τον Υπουργό πώς εξασφαλίζεται ότι θα τηρούνται τα ελάχιστα όρια προδιαγραφών για ασφαλή χορήγηση αναισθησίας, τα οποία προβλέπουν ότι εντός χειρουργείου απασχόληση των αναισθησιολόγων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25 ώρες πρωινή εργασίας εβδομαδιαίως και ότι στην εφημερία ο μέγιστος ασφαλής χρόνος συνεχούς εργασίας εντός του χειρουργείου δεν μπορεί να υπερβαίνει. τις 12 έως 16 ώρες το 24ωρο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα κινδυνεύουν ασθενείς. Η απάντηση του Υπουργού Υγείας ήταν ομοί και κοινική. Αναγνωρίζουμε ότι είναι ρίσκο. Έτσι και αλλιώς όλα στη ζωή είναι ρίσκο. Έτσι και αλλιώς οι ασθενείς που παρεμένουν χρόνια να χειρουργηθούν κινδυνεύουν. Πάμε και όπου βγει δηλαδή. Η ζωή των ασθενών στα Ζάρια. Λέει η κυρία Ρέντζου, ήταν και τα υπόλοιπα από την Ομοσπονδία στη συνέντευξη αυτή, ότι του είπε ο Άδωνη. Δεν το έχουμε από τη φωνή του Άδωνη. Ο mm. Άδωνη κάπω το διαψεύδει με κάποιο τρόπο. Ποιον πιστεύετε εσεί, <laughs> Στο μυαλό <laughs> του Άδωνη, στον τρόπο σκέψη, δεν θα μπορούσε να ήταν αυτό, αυτή η ατάκα. Τι θα πω, έτσι ότι λειτουργεί. Μόνο έτσι λειτουργεί. Κάνουμε ναι. τα απογευματινά, αν προλάβει ή τα, τα πρωινά, γιατί έτσι κι αλλιώ είναι να χειρουργηθεί σε 6 μήνε. Θα πέθερμα θα τζει. Οπότε. οπότε Να, τίποτα. Ναι, να βγάλουμε και κανένα φράγκο, αν μπορεί να γίνει. Και έχει γίνει ένα δώρο με αυτή τη δήλωση, αν την είπα, δεν την, την είπα. Ο ίδιο λέει: Εγώ δεν το είπα ποτέ. Καλά, ναι, ναι. Μα δεν έχει δώσει και δικαιώματα. Ναι, ναι. Εγώ το λάθο που λέτε. Να πιστέψει το γεγονό ή τον άδονη. <laughs> σαν το καλοκαίρι που έλεγε ο Βορρήδη, α πούμε, ότι δεν έχει φορτιά στην Πάρνιθα. Και Όχι. λέω τώρα: Να πιστέψω τη φορτιά ή το Βορρήδη. Ε, ευχαριστώ που το πήρε στο παράθυρο και καταλάβαινε να έχει φορτιά στην Αυτό. Μύριζε πάνω ο τόπο. Ε, ποιοι τα λένε αυτά τώρα εδώ η κυρία Ρέτζου και οι άλλοι γιατροί που είναι με στη Μύρλα συνέχεια. Κάτι εσύ ριζε, τι <ΣΣ> αυτό και <ΣΣ> <που ήταν> το έπαιρνε <ΣΣΣΣ> <καλό> τη <ΣΣΣ> κυβέρνηση. Δεν <ΣΣ> ριζε η Ρέντζου οι άλλοι γιατροί. Είναι αριστεροί. Άνε, μπράβο, κομμουνιστέ. και αντάρρυσοι και κάπω έτσι το είπε και ο Άδωνη. Λένε ότι η λειτουργία των πρωινών χειρουργείων τελειώνει το απόγευμα. Πώ είναι δυνατόν, μια εγχείρηση η οποία θα τελειώνει στι 4-5 το απόγευμα γιατί έχει τραβήξει. Κατευθείαν αυτό ο γιατρό αν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Να πάει να κάνει ένα χειρουργείο. Αυτό λένε οι γιατροί, δεν είναι, δεν είναι εγώ, δεν έχω άποψη. και δεν θα πάει ο ίδιο γιατρό. Δεν θα έχει όμω χώρο το χειρουργείο, δεν είναι ένα χώρο ο οποίο. Δεν είναι δυνατόν και δεν θα πάει ο ίδιο γιατρό, ασύ. Ναι, εγώ. αλλά δεν υπάρχουν χειρουργία. Να χειρουργείε. Χειρουργικά κρεβάτια, αυτόν εννοούν. Όλα, όλα αυτά τα οποία λέτε έχουν απαντηθεί στου ειδικού και στην ΟΕΝΓΕΝ. Ωραία τα λέτε εσεί και όχι λογικό, εγώ δεν φαίνονται στην τηλεόραση. Οι γιατροί που τα λένε αυτά, οι συνδικαλιστές, είναι απλώς άκρα αριστερά. Και το βασικό σπρώνο προσμαξιογραφείο μου είναι η ιδεολογική εισβύση. Εγώ στα ιδεολογικά στιγμή τον ανθρώπων δεν υπησέρχομαι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Πολύ καλά λέει εδώ ο Υπουργός. Όλα αυτά που επισημαίνουν οι γιατροί είναι, τα λένε οι γιατροί που είναι στην άκρα αριστερά. Τέλος. Θα ακούσουμε μια τέτοια γιατρό που είναι στην άκρα αριστερά. Λοιπόν, εμεί πριν 20 μέρε συναντηθήκαμε με τον Υπουργό και μα το είχε βάλει αμέσω ένα από τα θέματα, τα 10, το θέμα των απογευματινών. Εμεί απαντήσαμε ότι διαφωνούμε για του εξή λόγου. Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία, τα χειρουργικά τραπέζια, οι χειρουργικέ αίθουσες είναι αυτέ που είναι και δεν μπορούν να αυξηθούν για να πάνε απογευματινά χειρουργία, γιατί πολλά πρωινά χειρουργία φτάνουν μέχρι το βράδυ. και δεύτερο δεν υπάρχει προσωπικό νοσηλευτές ανησιολόγοι οι οποίοι θα μπορούν να καλύψουν μέχρι το βράδυ τα απογευματινά χειρουργεία. Δεν είναι δυνατόν ένας γιατρός να κάνει τα πρωινά χειρουργεία, ένας ανησιολόγος και μετά να συνεχίζει το βράδυ να κάνει και τα απογευματινά. Θα εξοντωθεί. Γνωστή ακροαριστερή εδώ η Ματίνα ε, Παγώνη. Στην το ξέρουμε τώρα. Στην ο... τάξη του αγώνα ε, χρόνια τώρα. Δεν... Τον ένα απλό αγώνα ήταν. Ε, η ε, Παγώνη υπάξει. είναι όχι απλά ακροαριστερή. Καλά λέει ο Πάλι μέσα. Δεν είναι κουβά. Όχι. Όχι. όχι. Η οποία Παγώνη βγαίνει συνέχεια και λέει αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει. Είναι νέα δημοκρατία. Πιο νέα δημοκρατία δεν γίνεται. Το λέει η γυναίκα. Είναι πρόεδρο τη ΕΕΝΑΠ. Δεν είναι μια γιατρό, είναι πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών Αθήνα Πυραιά. Και το λέει συνέχεια ότι δεν υπάρχει γιατρό που Δεν έχει βγει κανένα γιατρό και να λέει αυτέ οι ανοησίε που λέει ο Υπουργό για να πάρει τα λεφτά και κοροϊδεύει και την κοινωνία και την αγωνία του κόσμου για να χειρουργηθεί. Αντί να το λύσουν όπω πρέπει, γιατί υποτίθεται μιλάμε για δημόσια υγεία και βγαίνει και λέει και τιμοκατάλογο. Ναι, λέγανε θε να τιμοκατάλογο. το πω. το μενού. Ναι, να ψωνίσουμε σκολκοειδίτιδα mm. με 2.000. Ξέρω Πόσο όπως. πάει. Ναι, ναι αυτό είναι. Έχουν βγάλει τιμοκατάλογο. Ε, σου βγαίνουν... λέει, είναι αυτό, όπω τα φακελάκια. Σου λέει, θα πάρει το νεφρό στη μαύρη όχι, εγώ θα το πουλήσω. Το κράτο. Την εγγύηση του κράτου. είναι νεφρό το κράτο. Πώ σου παίρνουμε τον νεφρό, τώρα παρ' το πίσω. Πρώτα το παίρνει και μετά σου βάζει να το αγοράσει. Με την εφορία από τη μία μεριά και μετά το ξαναγοράσει. Είναι σαν πάλι. το αίμα. Δεν είσαι ένα μπουκάλι αίμα τέλο πάντων, αλλά αυτό που θα σου βάλουν είναι κάποιο άλλο. Έτσι θα γίνεται ένα ρωτέισον. Σου παίρνει νεφρό, παίρνει νεφρό. Αυτά λοιπόν και πόσο με η ευκολία του Άδωνη που να πει μέσα στο ψέμα. Ότι αυτά τα λένε αριστερή οι ακροαριστεροί γιατροί. Ενώ τα λένε όλοι οι γιατροί. Και εδώ η εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. που το είπε στάσιο. μεταξύ άλλων ο Άδωνης είναι γι, αυτό το λόγο εκεί okay. αν δεν ήταν για να λέει ψέματα ο Άδωνης θα ήταν υπουργός ο Άδωνης εδώ είναι η Ελληνοφρένια πάντως της κάθε... Πέμπτης όπως είπε και η Μέρα και κάθε ενάρξη. Πέμπτη είναι το ακούσατε θα πάμε να ακούσουμε διεφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο Λέγαμε πριν για τον Τζίπρα πότε είπαμε για τον Τζίπρα πριν Σε ποιε καταλήψει τον μάθαμε. Α, ναι. Και λέει: Καταλήψει 1990-91, Κοντογιανόπουλο, ποδιές στα σχολεία. Εκεί ήμασταν οι ελάχιστοι κνήτε τότε, μαζί και ο Τσίπρα. Μετά τον είδαμε μια φορά στην Πανεγιοταρέα, 1993, και μετά τον ξαναείδαμε γραμματέα τη νεολαία του συνασπισμού. Και πολλά ήταν. Δεν προλαβαίνει το παιδί, κτλ. Ήταν η κοπέ τη Πανεγιοταρέα, εκεί έγινε ο εβραίο γνωστό, με αυτό το Μαλί, το γνωστό. Το, ναι. το James Dean Μπράβο. <laughs> Επαναστάτη. <Ε, laughs> τόσο... Με αιτία όμω. Τώρα... Στη θέμελα τον καπιταλισμό, τον χτύπησε κάτω σαχταπόδι. Σήμερα, από, τότε. από τότε. Το χτυπούσε και ε, του δόθηκε και ευκαιρία επί 4,5 χρόνια να το χτυπήσει καθόλου. 30 κάτω... χρόνια επιτυχίε. Μόνο στο χτύπημα. <laughs> από τότε που είπε. <laughs> ναι. Ε, σήμερα έχουμε συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα μιλήσει, θα σπάσει τη σιωπή ο πρόεδρο στο εθνικό κεφάλαιο. Τι θα γίνει. Δεν ξέρω, αλλά θα μιλήσει όμω ο Κασελάκη, ο οποίο έβγαλε ένα βίντεο mm. τώρα πριν κάνω δύο Που έχει ένα μπλε και αντέκερ. Είναι στο τάκβο ντό. Και λέει: Είμαστε εδώ, κάνουμε. Θα τα ακούσουμε το βίντεο. Είμαστε εδώ, λέει Κάνουμε δουλειά και έχει κρατάει ένα μπλε και αντέκερ και βιδώνει. Κάτι βίδεσαι ένα σε πάνω. όχι, όχι ah. Σε ένα ταμπλό, Λέβαια. και μετά βοηθάει με έναν άλλον να σου ρυσκω... πει Τι Αμερικανιέ, τι χαζό oh, Αμερικανιέ oh. Και μετά το βίντεο τα ίδια και η βοήθεια Προφανώς. <laughs> ναι, ναι. Όλοι καταλάβαμε, τα καταλαβαίνουμε εδώ αυτά, ότι το έκανε ω γύρισμα. Εκτό και αν το βράδυ ρωμάει. Αν το βράδυ μυρίζει, ξέρω εγώ, εργάτια, κάτι. Ότι πήγε εκεί να δοκιμάζει όλη ναι. μέρα. Είναι δυνατόν. Και κάθε και τα γυρίζει αυτά. Δεν λέω είναι ο Ομπάμα που κάνει κάτι συσίτια που. Τίποτα. Στην καλύτερη να μαζεύει με το σακουλάκι τη κατά το φάρλι. Για τι σφάλλι. Για είκοσι. 20... Κορτσάκι είναι, δεν το ήξερα. Δεν υπάρχουν φύλλα. Α, <laughs> <δηλαδή>. Συγγνώμη, συγγνώμη. <laughs> Πώ <τι> αυτό προσδιορίζεται <laughs> ο το, το σκύλο. Δεν έχουμε <laughs> τέτοιο. Το, το, το σκύλο, συγγνώμη, το σκύλο με παπάκι. γιατί το. Ναι, το σκύλο. Πώ είναι ο Ομπάμα που κάνει κάτι. Όλοι τα έχουν κάνει και η πρόεδρε και ο Biden που είναι γυρίζουν για δέκα λεπτά ότι στα συσίτ Βάζουν εκεί στου στόχου τη πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα και αυτό. Τα ίδια πάει και κάνει αυτό. Έχει ένα μπλε κεντρικό και βιδά. Όπω ο Ομπάμα, βγήκε. Ο Ομπάιντεν βγήκε, ενώ πιάνουν. Εκεί. Δεν θα πιάσουν του καφόλου του Έλληνε. Εκεί πιάνουν. Ε. Εδώ γελάμε. Μπα περιπτώσει, έβγαλε το εξή βίντεο. Εδώ ακούμε τον ήχο. Είμαστε εδώ στο Τάικ Βοντό και ετοιμαζόμαστε για το τέταρτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο κάνει πραγματική αντιπολίτευση και γι' αυτό. Θα αρχίσουμε όλοι μαζί την μεγάλη πορεία για την προοδευτική αντεπίθεση. Την προοδευτική αντεπίθεση που έχει ανάγκη ο κόσμο τώρα. Η ομιλία μου είναι ανοιχτή στο κοινό. Δεν είναι μόνο για συνέδρου. Ελάτε, σα προσκαλώ, όλο ο κόσμο, μία γροθιά για να μπορέσει να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στην κοινωνία μα. Σα περιμένω. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τη θε αναλόγω. Άντε λοιπόν, και τα πολύ καλά σου και έλα. Πεντέμιση ώρα, έρχομαι σε παίρνον το σπίτι, πάμε 6 να ακούσουμε κασελάκι. Δεν θα πάμε να βάλουμε καμιά βίδα. Έχουν μπει βίδε, τι έβαλε ο Όλες. Τελειώσαμε από αυτέ που είχαν έλλειψη. Είχε το βιδολόγο. Δεν Είχε τον ηλεκτρικό βιδολόγο. Ναι, αυτό σου λέω, είχε ένα τέτοιο εκεί και τώρα, τα αυτό, τέλειες, αυτό, όλα. Αυτό Τα <laughs> Αυτό που ακούσαμε τώρα είχε το Όχι, το τα λέει πριν ναι. και μετά με voice -over από κάτω δείχνουν πλάνα είναι να. στο τάκελο, δεν το παντούσαν. Θέλω ό, να πω για το ΕΦΕ, θα μπορούσε να ακούγεται πίσω έναν τραπωνό κατσάβιδο κάτι. Ε, ν, δεν καλά, είναι καλά από την ιστορική ο τάξη. Αυτό ο καθαρό <laughs> ήχο τώρα και ο καλάθι είναι πολύ αποστηρωμένο. Συριζέ, τι περιμένει. Θέλουν βελτίωση. Έχουν και τα δικά του εκεί μαλλιό τραβιούνται. Πώ το είπε στο τέλο, ότι εμεί είμαστε αντιπολίτευση. Εγώ. Όχι εσύ. Πώ το είπε στο τέλο. Αν δεν εμά θα μιλά. Πώ το είπε στο τέλο, α το πει και εγώ, που γλώσσα τα μπλέκι. Ε, δεν είναι μόνο αυτός η αντιπολίτευση αυτό το τόπο. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο κάνει πραγματική αντιπολίτευση. Τι λέτε? Στη Βουλή ναι. η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η πλέυση ελευθερίας. Σε εμάς απαντάει η κυβέρνηση, ε, με εμάς βρίσκει ζώρια, Μάλιστα. εμείς είμαστε εκεί παρόντες. Τι λέτε? Μας βρίζουν οι... Είστε χριστιανοί! Μα βρίζουν οι άλλοι το τσίρκο μεντράνο! Μα βρίζει το Πασόκ, Μα βρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ! Όλοι βρίζουν, η Νέα Δημοκρατία! Όλοι βρίζουν εμά! Γιατί Γιατί είμαστε οι μοναδική που κάνουμε αντιπολίτευση και δεν εξαρτώμαστε από κανέναν! Τι λέτε! Έχουμε πολλέ αντιπολίτευσει. Πολύ πράγμα έχει πάει. Ναι, με το πράγμα. Έχει Εντάξει, πάρα πολύ. Κάπου όπαμε την αντιπολίτευση. Τι πιέτε, Μιτσοτάκη, ασαλίπητα. Ναι, από αυτού γιατί ειδικά έχουν κάνουμε Ναι, <laughs> Υπάρχουν και τεράστιε διαφορέ. Καλέσαν τη ζωή να μιλήσει στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, κατά διάβασα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Α, θα γίνει μαδωτέχιο εκεί πέρα. Δεν, θα γίνει έτσι κι αλλιώ. Αν έχει και η ζωή να μην πάει. Αλλά σκέψτε το κερατσάκι το ωραίο, με και ζωή. Η πολιτική γραμματεία που συνεδρίασε προχτέ, που ξεκίνησε την Τρίτη και τέλειωσε Τετάρτη, <laughs> γιατί <laughs> διακόψανε και μετά συνεχίσανε κτλ. Έκλεισε με ένα έτσι ειρηνικό κάπω κλίμα, να πάμε στο συνέδριο από σήμερα. Μαλλιωτραβιόμαστε, μα βλέπει ο κόσμο και δεν είναι σωστό όλο αυτό. και θα συνεδριάσουν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλέ εντάσεις, Κάποιοι λένε ότι του δίνουν τράτο μέχρι τι ευρωεκλογέ και μετά, θα το φέρει το μονοψήφιο, θα φύγει με το ίδιο αεροπλάνο που ήρθε με τα χειμερινά τώρα πια. Γιατί τα έχει φέρει και τα χειμερινά, και το Φάρλι και τον Τάιλερ, τον καημένο το σέρνουν από εδώ και από εκεί. Το Τάιλερ. Όχι, δεν είναι το Τάιλερ. Τι είναι, ο Τάιλερ. Δεν ξέρω πώ αυτό προσδιορίζεται το καθένα. Όχι, το Κάιλερ. Και στο έχουν το πράγμα δηλαδή. κάκι αν είναι ο Ι γι' αυτό. Θα ακούσουμε τώρα τι θα γίνει το βράδυ στο συνέδριο. Ναι. Έχουμε δύο αποσπάσματα. Πάντα εμεί τρέχουμε και ξέρουμε τι γίνεται. Ε, στο κλίμα αυτό των ημερών και έτσι όπω είναι η κατάσταση έκρηθμη στο ΣΥΡΙΖΑ. Απόσπασμα πρώτο. Τι ζητάς ρε άσπα, έργα μου, σου έχω κάνει κάτι. Πες μου, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Πε μου, ρε παιδί μου. Σου έχω κάνει, κάνει κάτι. Δεν σε καταλαβαίνω. Τόσο καιρό προσπαθά να σε αποφύγω, γιατί δεν γουστάρω, ρε, Εσύ. Δείξτο. Τι να σου δείξω ότι δεν είμαι τέτοιος τύπος Δεν γουστάρω Δεν δεσαι... σε. σου το πω Έλα, δεν, δε, δε, Το ξέρω ότι προσπαθεί να το κάνει Άσε με ένα γεργόρι Έλα εντάξει, εντάξει. Μην μη κάνεις αυτό το ηρωνικό Έτσι, Ηρωνικό το εκλαμβάνεις εσύ Το αν είμαι ήρεβο και σε ενοχλεί λυπάμαι Άντας Με έχεις εδώ Είναι ένας διάλογος <ΣΣΣ> συντρόφων συντροφισών είναι και ο Γρηγόρης Σύντροφη ο Πετράκος που <ΣΣΣ> μετά εξελίχθηκε σε ηγέτη Είναι αυτό, θα γίνει το βράδυ στο συνέδριο. Ο Πετράκο δεν είναι στο παγκάκι ακόμα εκείνο. Νομίζω πρέπει να έχει φύγει. φύγει το παγάκι, ε. <laughs> ε. Νομίζω. Δεν ξεχάσαμε τον Πετράκο στο παγκάκι. Εκεί το ξεχάσαμε δεν πειράζει. Oh, δεν ξεχνάμε τόσο και τόσο. Α ξεχαστεί και Πετράκο. Το κρατάει το κόμμα του τράγκα ο τέτοιο. Mm. Ο Πετράκο. Του το κλείνει. Τι συνέβη. Επειδή στην ακροδεξιά έχουμε 100 κόμματα. Ακροδεξιό έχουμε... και ο Πετράκος Βέβαια. Μην δούμε τέτοιο χτυπημένο τέτοιο. <laughs> λίγο τέτοιο. Ακροδεξιό αμέσω. Μετανο άδρο δε Ναι, καλό, άδελφο. Τι βγάλει όχι. Ακούσαμε ένα απόσπασμα του διαλόγου του απογεύματο. Ναι, αλλά δεν έχουμε ακούσει τον ηγέτη. Να ακούσουμε πώ θα παρέμβει ο ηγέτη το βράδυ. Κόλα μου, συνειδητοποιεί ότι εγώ είμαι ο μεγαλύτερο σύγχρονο καλλιτέχνη στην Ελλάδα. Τι ερωτήσει μου κάνει, Καταλαβαίνει σε ποιον μιλά. Καταλαβαίνει ότι για μένα γράφουν οι New York Times. Θα έπρεπε να με παρακαλάτε να ασχολούμαι μαζί σα. Συνέλθετε. Είσαστε όλοι σα άσχετοι. Ότι έχουν γράψει New York Times, έχουν γράψει η αλήθεια. Για ποιον, για τον Στέφανος. Ναι, και για τον Χατζιστέφανο εδώ. Πήραμε παλιά από σπάσματα όσοι τα θυμόσαστε από το Facebook. το Facebook, Το FaceTime. Το Fame Story, Το Fame Story. Και για να δείξουμε λίγο την κατάσταση που επικρατεί. Τώρα αν θα επιβεβαιωθούμε εμείς, αν θα επιβεβαιωθούμε. Ά, θα δούμε, θα φάνει. Και να δείξουμε επίσης ότι οι καυγάδες οι ωραίοι γινόντουσαν τότε. Όμως αυτό θέλω να πω. Με πολιτικό παιδιά, διακύβευμα. Αυτά τώρα τα ακόμη υλφό. Το ναι. μη μιλήσω, μου παρεξηγηθεί η τάση. Ήταν, oh. δηλαδή, τα τέτοια μα. Λίγο ηρεμία. Είτε υπονοούμενα... τα κανονικά, μιλήστε κανονικά όπω πρέπει. Κότε, μιλήστε. Να, να έχουμε και εμεί να έχουμε ζουμί και τέλο πάντων να βγουν από μέσα σα όπω πρέπει, αυθεντικά. Αυτά η τάδε και μην χτίξε τον έναν. Μην θίξε τον άλλον. Ναι. Η θηλυκότητα, η τέτοια, η okay. πολλακικότητα και τα τέτοια μου του κουνιού. Δηλαδή κάπου όπα. Μιλήστε κανονικά. Είναι Η άσπα. Δεν είναι πολλακικότητα, είναι πολλαϊκισμό. Ναι αυτό. Πώ είναι ο σοσιαλισμό, Με σοσιαλιστικότητα. Η φωτεινή μέσα έγκωσε και τα όπω. Δηλαδή κάπου έφτασε εδώ. Δεν έχουν νιώσει κάπω μέσα έτσι να, να τα πούνε κανονικά. Όχι, για σκέφτονται τι θα πει ο κόσμο. Αυτά δεν μπορώ. Αν... Αυτό έφαγε την ελληνική Θες κοινωνία το από, από, από τη δεκαετία του 80 και μετά. Όχι. Τι θα πει ο κόσμο. Αν νιώθει, δεν γίνεσαι σε σιριζέο Δηλαδή, Γεροβασίλη. Έβγαλε το ερωτήμα το λόγιο προχθέ την παρασκευή του Βράδιο Κεσυλάξει που λένε τα αλλάξουμε όλο όπω θέλει ο Στέφαλο, mm. καϊ τέτοια ερωτήματα. Τι αντίστοιχη η ορο Βασίλη, βγάζει μια ανακοίνωση πολύ μετρημένη και εμεί με το mm. κόμμα ναι. του τσίπα να κάνουμε μετά στην πολιτική γραμμή. Δεν ξέρω μετά τη Γυροβασί, ξέρουμε, αυτοί οι αφηγιάκει μέσα. μίλα κανονικά κειρά. Όχι, δεν θα μιλήσει. Πε, όπω είναι. Γιατί θέλουν κάποιοι να πάει πάμε στι ευρωκέζα να φέρει το 8%. Να το που είναι σκέφτηγο. Και να φύγουν να πάνε μετά μαζί με του όλου του να φτιάξουν ένα πόλο. Τι? Που έχει το Μητσοτάκη έναν πόλο διαμορφωμένο, γερό όπως φαίνεται, παίρνει τα σαραντάρια Που φτάσουν έχει... να λέμε αυτού αστική τάξη ναι, τι Όχι, αυτούς, αυτούς, που, τάξη. αυτούς που βάζουν του Μητσοτάκη και δεν έχουν από την άλλη μεριά έναν πόλο σοβαρό Βάζουν κάτι τσικό, δεν προκύπτουν, ο ένας είναι με τα σκυλιά του, ο άλλος δεν τραβάει, ο παράλληλος δεν μπορεί Είναι τώρα ο Χαρίτσης, ο Ανδρουλάκης και ο Κασελάκης Τι κάνεις, μα, τι εμπιστεύεσαι να κάνουν αυτοί; Του έπρεπε το στυλλό και πήγαινε. Το, το δίνει. Παιδιμούνται ένα μπαρ. Και σαν χώρο. ανέκδοτο, σε ένα μπαρ να πούνε, δεν θα του δώσει ο μπαρμαν. <laughs> δεν του δίνει σημασία. <laughs> Τίποτα <ναι. laughs> δεν του δίνει. σημασία σε όλου αυτού. Έλα τώρα να είσαι εσύ αστική τάξη που θες ένα πόλο δεύτερο για να λειτουργεί το δικοματικό σύστημα για να μην πειράζει τα κεκτημένα σου. Ε, πέντε, θα μαραζώσει και μτσοτάκι θα μαραζώσει. <laughs> ναι. Θα μαραζώσει <laughs> <θα> μαραζώ, <laughs> που δεν έχει κάποιοι απέναντι. Αυτό που βλέπει το μτσοτάκι είναι μαράζ. Ε, τι είναι. Κάθε που βραδιάσετε. Συνεχίζουμε τραγούδια. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Ελπίζω. ή το δικό το μαράζει θα με φάει. Τι άλλο σε μαράζει για Google, α πούμε. Ελπίζω να αλλάξουν όλα αυτά που περιγράφουμε εμεί εδώ με μελανά χρώματα. Γιατί για το καλό του τόπου. Τι συνέβη. Ο Γκλέτσο στηρίζει κασελάκι. Αν ο Στέφανο Κασελάκη σου κάνει την πρόταση, θα το σκεφτεί. Απόστολαι. Αν ο Στέφανο Κασελάκη μου κάνει την πρόταση, ναι, θα το κάνω. Τον πιστεύει τον Στέφανο Κασελάκη πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει ένα. Έχει, μια, έχει ένα δυναμισμό, είναι καταρτισμένος Όχι τόσο πολύ πολιτικά με την έννοια που θέλουν να του να, του να δώσουν ότι mm -hmm. Είναι καταρτισμένος στο τι κάνει η πιάτσα Στο, στο πώ είναι, είναι η οικονομία της πιάτσας mm -hmm. Τώρα σε αυτά τα τερτή τα Εγώ αυτά που θα λέω αυτά τα Θα χρησιμοποιήσω, <laughs> θα χρησιμοποιήσω <laughs> μια αγορέ λέξη ah. τη. τη πολιτική. ευτυχώς που δεν είναι και τόσο πολύ καταρτισμένος, mm. δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Είμαστε εμεί οι άλλοι από πίσω. Ε, είναι αφθαρτος, είναι δυναμικός και έχει κάτι το οποίο όταν, το, όταν τον πρωτοείδα, σάστησα. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό το κάτι? άτροτος Είναι άτροτος Για τον ίδιο μιλάμε, για το Κασελάκι, συνεχίζουμε να μιλάμε. Σα τη αποστόλης. Σα τη αποστόλης <laughs> ο Γκλέτσο, γιατί είναι άτροτο όσο <laughs> θέλω. να. Άνθρωπο να κάνουμε ένα μπάρμπεκι με ψάρια. Δεν <laughs> ξέρω, οτιδήποτε πάντω. Mm. Καλά, ο Γκλέτσο είχε ενθουσιαστεί και με τα ίδια λόγια μίλησε και για τον Τζίπρα. Ε, πάει πέρα σε αυτό, εντάξει. Ναι, ωραία, okay, αλλά τώρα να. Ε, κάποιο φεγάρι κάνετε... ήταν και στο Κουκουέ. Πολύ, πολύ. Υπήρχε κάποιο. αλλά ήταν γυρόφερνο και στο Κουκουέ. αλλά τα τελευταία χρόνια είναι ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Τσίπρας πάει προσωπικά ο Γκλέτζος, δεν πάει με βάση ιδέε και αξίες που έχει ο χώρος <Κι> και, το και δεν πάει με την ιδεολογία <Κι> σαν... <Κι> πάνε έτσι ε, θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι που νομίζω περιγράφει ε, τι ακριβώς, θα μπορούσε να είναι και βίντεο έναρξη σήμερα το βράδυ στο συνέδριο Τριφίλη Τελικά τι είμαστε. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω συντρόφισσες και σύντροφοι να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαι καλό κομμουνιστής Όλοι οι είμαστε Το στίς παίρνει οξία Είμαι Goldman Sachs Και έχουμε αμέσως να σκεφτείς Ομοιοκαταληξία Λοιπόν, εγώ είμαι ο εξηστής Ψηφίζω πάντα αριστερά Πρώτη φορά αριστερά Καμιά φορά και κέντρο Αφήστε τα όλα αυτά, κέντρο, κέντρο, αριστερά, πελατεία Εδώ έρχονται οι δεξιά από εδώ Και συμπαθώ τη δεξιά Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο Αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία Αριστερά και δεξιά και αριστερο-δεξιά. Τελικά τι είμαστε Είμαστε επιλογή που είμαστε κάθε μέρα Χειρίζομαι το μαρξισμό Ξέρουμε καλά αυτό που είχε πει ο Μάρξ Καλά και επιδέξια Χειρίζομαι το μαξισμό Όπως λέει και η Ρόζα Λουξεμβουργκ Χειρίζομαι το μαξισμό Τον Έγγελς, τον Μάρξ, τον Λένιν Καλά και επιτεξεία Τελικά τι είμαστε Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στο Ναέβο Αυτό μπορεί να παίξει <laughs> <laughs> <laughs> Το βράδυ, 6 και 5 ας πούμε Πριν ξεκινήσει ο Κασελάκης να μιλάει Να ζεσταθεί λίγο ο κόσμος Λοιπόν Ξεχάσαμε <laughs> κάτι. Ξέχασε. Ξέχασα κάτι. Ποιο κάνει παράσταση στις 28 του μήνα, Ποιος κάτι να το κάνω. με ρωτήσω. Ποιο mm. κάνει παράσταση στις 28 του μήνα, Αυτό. Όχι όχι, όχι, όχι. Α. Εσύ. Εγώ. Που, τι είπαμε ξεκινώντα στην εκπομπή 1 και 10, ότι θα δώσουμε προσκλήσει για ποια παράσταση. Γιατί τη δικιά μου? Ναι. Και είπαμε να τι δώσουμε μετά το πρώτο διαφημιστικό. Ναι. ναι. Και τι κάναμε. Δεν δώσαμε. <laughs> <laughs> και... Το ξεχάσαμε. Όχι, το ξέχασε. Εγώ το ξέχασα. Ποιο το, το θυμήθηκε τώρα και σου λέει, Δεν δώσαμε προσκλήσει. Εσύ? Μπράβο. Με συνεπήρεμο <laughs> λίγο η <laughs> αριστερά, λίγο ο Στέφανο και εγώ. Γιατί μόνο ο Γκλέτσος, δηλαδή τον. Τέτοιον. <laughs> τον συλλογιάτρωτο. Τον βλέπει άθρωτο. Και μένα, με πήρε. Δεν θα δώσουμε σήμερα λοιπόν προσκλήσει. Απλά θα το πούμε, θα δώσουμε άλλη μέρα Δώσουμε. Θα δώσουμε τρίτη τετάρτη, λοιπόν ξεκινάμε λοιπόν έχουμε την τετάρτη στο Σταυρό του Νότου Τετάρτη 28 Δευτέρου, μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στο ticketservices.gr και στο 210 92 26 975 Επιτελικός πάτος, ο τίτλος. Ο, τίτλος. ο τίτλος, η παράσταση συγκεκριμένη είναι αφιερωμένη στα θύματα της δολοφονίας των τεμπών συμπέφτηκε η μέρα έχει είναι... απεργία είναι, το πρωί τη μέρα και όλη η μέρα το ίδιο βράδυ λοιπόν θα τα πούμε θα κάνουμε και το μάζαμα τη απεργίας έτσι και αλλιώς σε, σε αυτή την παράσταση, παράσταση όπως ξέρεις γίνεται update συνεχώς στην παραστάσει είναι απεργιακές κάθε μέρα και ανεξαρτήτως για τα τέμπη έλεγες πάντα όλη τη χρονιά δηλαδή πέρυσι και πάντα αυτά δεν φεύγουν και για τις καταστροφές που προκαλούν όλοι αυτοί και για τον κόσμο, την κοινωνία και όλα αυτά. Υπάρχει βέβαια θα και ένα κομμάτι ειδικού δούμε. αφιερώματος για το συγκεκριμένο οπότε θα τα πούμε και τις επόμενες τετάρτιες. του Θα νότου. πέσουν στο σταυρό του Νότου θα ενημέρωμε καθεπότε χτυπάμε έχουμε κάνει ένα αρτή στα social και θα δώσουμε και προσκλήσεις τις επόμενες μέρες τελικά. Να βάλεις κάτι στην παράσταση επειδή τον λε, θα διευκρινιστώ Το μπουμπούκο. Ναι. ναι. Να βάλει κάτι, θα ακούσει τώρα. Ναι. Το είπε σήμερα το πρωί, και θέλω να αλλάξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ζητάω, Τι το, τους θα χάρη στο ζητάω του χαρακτηρισμού αυτού και την αντιμετώπιση σου προ τον. Συγγνώμη. Η αμοξιλή, είπαμε, έχει έλλειψη όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μηδέν. Εγώ πήγα χθε με περιέργεια και πήγα σε φαρμακείο και αγόρασα αμοξιλή. Μπορεί να βρει. Αλλά δεν βρει τόσο εύκολο. Μήπω το έδωσαν στον υπουργό. υπουργό. Αν πήγα ένα εγώ να μην πούμε. Όχι, δυναίς. όχι, δεν, δεν πήγα ο ίδιο, δεν, δεν βαλού. <χι> <χι> <νομίζω. χι> Αλλά όσο αφορά, όσο αφορά το, τα αυτομικά α πούμε, τον το πρατέ και αυτά που γράφουν, εκεί πράγματι η εταιρεία νοβάρτηση εισάγει πολύ λιγότερα σχετικά με αυτό που χρειαζόμαστε. Του καλέσει το <χι> τις ο καλέ γραφείο μου και του έχω τι βάλω και πρόστιμο. Καλέ στο γαριώμη και <χι> του πείρα του βάλω και πρόστιμο. Ακούσαμε και αυτό. Αυτό να δω. Ότι θα λοιπόν, βάλει ο άδονη ο διευκρίνη του πρόστιμο τη Νοβάτι με τα διευκρίνη θα. Κάλεισε στο γραφείο, το είπα άνθρωπο. Εγώ πιστεύω. Δεν καλά, δεν κάλεσαι και στο πάρει. Καλύ κάποια πεδάκια. Έρχονται όλα. Όχι. Ε, κάποια δεν έρχονται, <laughs> δε. αλλά εγώ δέχομαι και μου αρέσει να ακουστήσει το δημόσιο λόγο ότι ο άδονο Γιοριάδη κάλεσε την οβάλληση στο γραφείο του για να τι βάλει πρόστιμο. Θα βάλει πρόστιμο Φέβαια σαν και αυτά μάρεσε. που έβαλε μισοτάκι στα σπουαιμάρκια. Τέτοιο πρόστιμο. Συλεθυντικέ. Τι πολιτισικέ, τέτοιο τσουχτερό. Άμα πρέπει να υπερασπιστούν. τα δημόσια συμφέροντα, τι θα είσαι, τι θα έκανες, δηλαδή. Αυτό, ναι. αυτό. Βγαίνει κεραμέως και λέει ε, για την επιστολική ψήφο των Ευαγγελατών. Φτιάξαμε ένα κουτσό σύστημα στις προηγούμενες εκλογές και αν θυμάμαι καλά είχαν υποβληθεί... Περίπου 20.000 αιτήσει. Ψηφίσαν 18.000 άνθρωποι. Ψήφισαν 18.000. 18. Και τώρα έχετε ανοίξει δύο ημέρε την πλατφόρμα τη επιστολική ψήφου, που αυτή είναι η ουσία και έτσι πρέπει να γίνεται. Και έχετε 8.000 αιτήσει, που καλά-καλά δεν το ξέραμε εμεί ότι άνοιξε η πλατφόρμα μέσα σε 48 ώρε. Το χώρες. ενδιαφέρον να σα πω ποιο είναι. Από 62 διαφορετικέ χώρε. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε χώρε όπω. Δηλαδή εκλογή οι οποίοι ήταν στην Κένια, στο Καζακστάν, στην Αγγόλα, στην Παππούα Νέα Βουινέα, Στην Παππούα Νέα Γουινέα. Πού έχουμε Έλληνες και που θα ψηφίσουν Στην, Στην... Νέα γουινέα. Στην Παππούα Νέα Δεν ουινέα. λέγεται έτσι δεν ξέρει τίποτα αυτή η υπουργός Χρήστο <Ουσί> <Ουσί> Σε ποιο νησί βρίσκεται η Μπούτσακ Τζάγια η νησιωτική κορυφή Στον κόσμο Αναγουινέα ε... γουιν... Γουινέα <Ουσί> Όλο ξαναπες το <Ουσί> παρακαλώ Εναγουινέα Αναγουινέα Εναγουινέα Αναγουινέα Γουινέα Κάτσε τώρα, γιατί και από τον Πούντσοκ. Α, ναι, Γουινία. Γουινέα, <laughs> Γουινέα. Γουινέα, λάθος. <laughs> το Χριστό. έχει τελειώσει ο χρόνος. <laughs> Εδώ, Όχι, το είπα, <laughs> το είπα, <laughs> δεν ακούστηκε. Άνα Ποια είναι η Άνα Είναι που μου Δεν είναι η πουτσα Ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι. Α, ναι Το το βρήκα αλλά, Αυτά λοιπόν με την Άνα Γουινέα Άνα <σπάει> Γουινέα Άνας γιορτάζει το έχουμε ξαναπάθει άλλη μια φορά το ξαναπάθει. σήμερα γιατί οι <σπάει> ακροντές μα είναι μάχημοι Είναι τζιμάνια <σπάει> Λοιπόν. Γιατί παρόλο που είπαμε δεν θα δώσουμε προσκλήσει. Πήραμε και προσκλήσει. Η Ελένη δεν άκουσε που είπαμε δεν θα δώσουν προσκλήσει. Την είχαμε ενημερώσει ότι θα δώσουμε προσκλήσει. Ναι, δεν ενημέρωσε και την Ελένη δεν είναι εδώ. να πάω και μου λέει δεν προλαβαίνουμε. <laughs> λοιπόν, δεν έχει σημασία. Ωστόσο, έχουμε νικητέ. Χωρί διαγωνισμό. <laughs> αλλά έχουμε νικητέ. Αυτά παγκόσμια. <laughs> Πριν θα, θα πάνε λοιπόν. λοιπόν οι νικητέ για το διαγωνισμό που δεν κάναμε, αλλά θα πάνε στην παράσταση, θα του κάνουμε δεκτού, είναι η Εύα Γιάννη Λικουριώτη, Κατερίνα Γκελοπούλου, Ελένη Τζίνι, Βαρβάρα Ζήση, Παναγιώτη Σαήνη. Πρόβλημα, πρόβλημα. <laughs> Πε μου, ποιο το Λοιπόν, κερδίσατε από μία μονή πρόσκληση για την παράσταση επιτελικό πάτο την ερχόμενη Τετάρτη 28 Δευτέρου στο ε, στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου. Ελάτε νωρί, ξεκινάει η 9η παράσταση. Αυτού δεν του έχει ειδική μεταχείριση. Γιατί ενώ είπαμε, Έτω... δεν θα δώσουμε προσοχή. Δεν Όχι, θα πάρουμε. Γιατί δεν ξεκινάει του μηχανισμού. Λοιπόν. Έτσι και καλά κάναμε. Του οργανωτικού. Εκριδικήσανε και κερδίσανε. Αυτό είναι το μήν Με, την, με τον μπάχαλο μένει αυτό. Λοιπόν, καλά να περάσετε εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε Γεια σα.